ΛΟΑΔΑ 101,5 FM ΣΤΕΡΕΟ Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Και καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτα στους 101,5 like? Είμα, Είμαστε εδώ με την εκπομπή στον τοίχο Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Και θα είμαστε καμιά ωρίτσα ποντρικά παρέα <ΣΣΣ> Να ρίξουμε καμιά ματιά, πού να ρίξουμε ματιά 2681 4060 αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση είμαι θα εδώ 2681 4060 βέβαια σήμερα ξέρω ότι δεν πρόκειται ούτε να, ακούτε, να ακούσει κανένας ούτε και να πάρει τηλέφωνο κανένας γιατί το διαπίστωσα και όπω ερχόμουν να δεν υπάρχει ψυχή στους δρόμους όλοι πήγαν να εισπράξουν αλλά ρε παιδιά, γιατί, γιατί βιάζεστε να Σας έχει εσάς ο Σαμαράς Να δουλεύετε, να κουράζεστε, να σπαταλιέστε Ορίστε <Κι> δεν, δεν πήγες σε εστράξεις εσύ. <Κι> Α, Δεν ακού την εκπομπή, έχω εδώ, θα σας πω εγώ πως θα γίνει Έλα, καλημέρα μαλικάρες ε, Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Καλημέρα, ρε παιδιά Ρε παιδιά, γεια συνέλθετε Σας έχει ο σαμαρά εσάς να δουλεύετε Να βασανίζετε Δεν σας έχει να δουλεύετε Να, να, να βασανίζεστε Μόνο σας έχει να τρώτε, να πίνετε και να στολίζεστε Θα σας, σας τα στείλει ωραί κοτούτσι καταλεφτά στο σπίτι Θα σας, σας βάλει ο Σαμαράς να κάθεστε στη... Τι πλακώσατε όλοι σήμερα να Θυμίζετε μια ιστορία εδώ που κάποιος τους έστειλε κάποτε στην ομαρχία όλους γιατί μοίραζε λεφτά η ομαρχία. Αυτό είναι πραγματικότητα, δεν είναι ανέκδοτο Λοιπόν, τι πήγατε να πούμε, εξαφανιστήκατε όλοι Περίμεθα σας τα στείλει σπίτι, τα λεφτά Σας έχεις τα πίπουλα, ρε Σας, σα, σας προσέχει, ρε. Τι είναι ο σαμαράς, ρε Πάντως, η εικόνα του, του Σαμαρά Μπορείστε παρακαλώ Καλώς ήρθατε καλημέρα Να. Να είστε καλά Μοιράζουν λεφτά Μοιράζουν λεφτά Τι τρία Μόνο τρία Ναι, δεν ναι, ναι, ναι. Να καλά, φίλο. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, μοιράζουν λεφτά, ρε παιδί μου. Να πούμε, μοιράζουν λεφτά, σου λέω. Τι σηκώθηκε, τι σου έλεγα τώρα, ναι. Τι σου έλεγα να πούμε. Τα, τα έχω χάσει και εγώ Πάντως Α, ναι, σου έλεγα το εξή. Η εικόνα του Σαμαρά, σαμαράχθες που ε, έτσι ρε παιδί μου, βγήκε και έλεγε αυτά που έλεγε που σας μοίραζε τα... γιατί μέσα σε μας δεν πρόκειται όπως καταλαβαίνεις με, το... με την μπουκάλα στο χέρι θα είμαστε συνέχεια είναι η εικόνα του, απο... του... του απόλυτου πολιτικού έτσι του απόλυτου ψεύτη ε, δεν θα λέγαμε του απόλυτου καθάρματος διότι μπίπτει σε άλλες κατηγορίες είναι, είναι ο, απο... ε, ο... ο... ορίστε Καλώ το παιδί Κάτσι, όλα, κάτσε. να σου πω, Καλύψουμε καλή σου μέρα ε, Καλή σου μέρα, Λέι, ε, ε, σύγκολος, λέει φίλος εδώ, μόνο το ένα τρίτο, λέει, θα πάει, λέει, σε έγιντα, άλλα θα πάνε στου Ποιο ένα τρίτο, ρε, αδερφέ, μου, ποιο? ποιο ένα τρίτο, ξεχνά, εσύ τώρα, μη με, με και εσύ τώρα, μη γλιστράς τον Νταραμάν, από πάνε. Τίποτα δεν θα πάει, απολύτως, τίποτα, γιατί θα σου πετάξει ένα έκτακτο... Πατριωτικό φόρο και θα του το επιστρέψεις Όπως αυτό το 200-300 που θα σου δώσει Θα του το επιστρέψεις πάρα αυτά δηλαδή μην τρελενόμαστε τώρα Είναι σαν αυτό που βγήκε εκεί είπε ο μεγάλο... Α, Ξέχασα να σας ενημερώσω Ο μεγάλος Βαρουφάκης το, που, η, η οικονομολογάρα αυτή να πούμε τη, Η πατριωτάρα μεγάλη Τώρα έστειλε ε, επιστολή στο, στο ποτάμι Λοιπόν τέλος πάντων ότι με του μισθού που έχουμε στην Ελλάδα πια είμαστε ανταγωνιστικοί. Τα στοιχεία βέβαια, κοίταξε να δει πόσο, πόσο απλά είναι τα πράγματα. Τα στοιχεία βέβαια λένε καθαρά ότι όχι απλώ ανταγωνιστικοί δεν είμαστε. Τα προϊόντα μα, αυτά τέλο πάντων, ακόμα και τα πορτοκάλια τα οποία κάνουμε εξαγωγή είναι ό,τι κάνουμε εξαγωγή, είναι πιο ακριβά από ό,τι ήταν πριν. Και ο λόγο είναι απλώς ρε Ελληνάρα. Μπορεί το μεροκάματο να είναι ε, αυτή τη στιγμή μεροκάματο πείνα, αλλά. Δεν αυξήθηκε η ενέργεια Δεν αυξήθηκαν οι φόροι Αυτά πως θα γίνει η παραγωγή δηλαδή Για να γίνει τιμή να είναι ανταγωνιστική Μη μας λοιπόν Ζουρλάνετε αυτού που, που, που σας που τσιμάνε Το ίδιο πράγμα Γίνεται και με αυτό το, το Αυτά που μοίραζε χθες ο, ο απόλυτος πατριώτης ο Σαμαράς Τα 200-300 ευρώ Τα οποία θα καταλήξουν Στη τσέπη των, ή, των Αστόλων Ή των Αγίων Αποστόλων Λοιπόν θα στα, στα πάρει πίσω πάρα αυτά με ένα νέο πατριωτικό φόρο, τον οποίο σου το πετάει τα κατάκα. Ξέχασε τι σου λέγαμε προχθέ. Δεν έβγαλε θυρμάνι ότι εσύ που έχει παρκαρισμένο τα μάξι και έχει παραδώσει τι πινακίδε θα σου πετάξει κεφαλικό φόρο. Δεν έβγαλε θυρμάνι ότι εσύ που πούλησε το σπίτι τα τελευταία 10 χρόνια έπρεπε να είσαι επιχειρηματία να δώσει το 50% του φόρου που σου αναλογούσε και τέτοια πράγματα. Θα σου πετάξει λοιπόν ένα κόλπο και θα στα παζέψει πάλι πίσω. Όχι μόνο αυτά. Τους μαζέψει κι άλλα Μας τριλαίνετε λοιπόν Αλλά εκείνο το οποίο είναι Η απειθανότητα η οποία ζούμε ας πούμε Εντάξει Τους ξέραμε Είναι αυτή η φάτσα να τη βλέπεις Να λέει αυτά Με φτερά λέει Φτερά να πούμε θα πέταγε με τα φτερά να πούμε Ή φτερού Ξέρω εγώ κάτι φτερά έλεγε Κάτι πίπουλα έλεγε Πετύχαμε λέει, τελειώνει η κρίση. Μπήκαμε σε δρόμο, κάτι μαλαχάζα. Που τουρούτου τσουτσουτσου. Παρακαλώ, όποτε country, face, ναι, ναι. μα τώρα αυτά που λέτε είναι βαριέ κουβέντες Δεν μπορώ να τις πω από αέρος μου λες τώρα να πούμε ότι είναι Συρβιέτα με φτερά και άλλα τέτοια Δεν μπορώ να τα πω αυτά από αερός Δεν μπορώ Δεν γίνονται Δεν γίνεται Ρελινάρα μου Αλλά είναι οι ίδιοι Δεν άλλαξαν σε τίποτε Και βέβαια αυτή τη στιγμή Τους καιρούς που διανύουμε φαίνεται ο πραγματικός τους εαυτός δυνα... Σου έλεγε χτες εκεί κάτι Έχουμε ανάκαμψη Στο βάθος του... Εδώ έρχονται να πούμε Σκέψου ένα πράγμα ρε μεγάλε πάρα πολύ απλά Πήρε ένας φίλος πριν από το Αγρήνιο Και είπε έχουμε, κοντεύουμε τα 3 εκατομμύρια ανέργους Ωραία Πολύ ωραία παρατήρηση Σκέψου πάρα πολύ, πολύ απλά ένα, Μια πολύ απλή υπόθεση εργασίας θα κάνουμε Αυτή τη στιγμή Πέφτουν στην Ελλάδα δισεκατομμύρια Και γίνεται ανάπτυξη Ανοίγουν δουλειές κάνουν, Για να επανεκινήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι Να ξαναπάνε στη δουλειά να, ξαναδου, να ξαναλιγδώσει το αντερό του, να λιγδώσει απλά λέμε τώρα. Να, να αντιμετωπίσουν ξανά από την αρχή όλα αυτά τα βάρη τα οποία έχουν φορτωθεί τόσα χρόνια. Πόσο καιρό θα περάσει. Πόσο εγώ σου λέω πρόσεξε, έπεσε ως μάνα εξ ουρανού αυτή τη στιγμή. Πέφτουν τα δισεκατομμύρια. Πόσο καιρό θα περάσει. Θέλεις και 10, θέλεις και 15, θέλεις και 20 χρόνια. Τι ανάπτυξη μα τσαμπουνάστρε μεγάλε. Ποια ανάπτυξη, Που την είδες την ανάπτυξη Αλλά έχουμε τα ξαναειπεί Και θα χρησιμοποιήσουμε το τετριμένο Ότι ο πολιτικός είναι καθρέφτης του ψηφοφόρου <Το Όπως γράψαμε και χτες Δεν ξέρω αν διαβάσατε το αρθάκι Put the Crimea down ρε Put the Crimea down διότι δεν δεν το έχεις πάρει χαμπάρι μεγάλε Στην Ευρώπη κυκνοφωλάει ένας νέος Μεγαλέξανδρος Ένας νέος πολέμαρχος Ο Αλε... Ο... Ο... Ο... Πώς τον λένε... Ο Ελευθέριος Βενιζέλος Όχι ο Ελευθέριος Λάθος Ο Ευάγγελος Βενιζέλος Θυμόσαστε ωρε που είχε κηρύξει τον πόλεμο στη Συρία Πριν κάνει οι Αμερικάνοι Σκεφτούν να κάνουν τίποτα Ε λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου εκήρυξε τον πόλεμο και στη Ρωσία, στη Ρωσία λοιπόν οι κυρώσει στη Ρωσία λέει είναι μήνυμα αποφασιστικότητας προσέξτε τώρα ούτε το σκυλί δεν τρέχει έτσι να γλύψει τα χέρια που το ταΐζουν ούτε το σκυλί πριν πριν του ζητήσουνε του ζητήσει ο Ομπάμα και η παρέα του ως προεδρεύουσα η Ελλάδα να στηρίξει τα μέτρα ξέρω εγώ, και τις κυρώσει έναντίον τη Ρωσίας αναφωνεί ο Βενιζέλο κάνει κυρώσει κατά τη Ρωσία. Βέβαια, όπω σημειώσαμε και στο αρθράκι, τα 3 εκατομμύρια κρατήσει ε, τουριστών που είναι για το καλοκαίρι Ρώσων δεν τον ενδιαφέρουν. Κάποιε ψιλοεξαγωγέ, εσπιριδοειδή, λάδια και τέτοια δεν τον ενδιαφέρουν. Θυμούνται εδώ οι δικοί μα οι έχοντες τα ψάρια. Λοιπόν, τι τραβήξανε κανένα πεντάμινο, δεκάμινο που οι Ρώσοι για κάποιο λόγο είχαν κλείσει τι πόρτε και δεν μπαίναν τα ψάρια μέσα. Δεν τον ενδιαφέρει το Βενιζέλο μεγάλε Εκείνο που ενδιαφέρει το Βενιζέλο Είναι να γλύφει τα αφεντικά του Να εκτελεί τις εντολές του Και να ανοίγει διάπλατα τους δρόμους για το Βερολίνο Παρακαλώ Καλημέρα να σε καλά, δε φίλε. Να σε καλά, καλημέρα. Ναι, μου λεξιγεί εδώ ένα φίλο ότι δεν τρέχει όπω το σκυλί που του πετάνε το κόκαλο, ότι τρέχει για άλλου λόγου. Αλλά δυστυχώ, φίλε μου, αυτού του λόγου που μου είπε, δεν μπορώ να τη πω από το μικρόφωνο. Δεν γίνονται όλοι τους καταλαβαίνουν Αλλά εγώ δεν μπορώ να τους πάω από το μικρόφωνο Δεν μπορώ Δεν μπορώ σου λέω Δεν γένεται Ορίστε ναι. Είναι τουριστικός πράσκη τώρα Του Ισραήλ Α να πάνε προσκυνήσουν εκεί οι Ρώσοι Εντάξει, εντάξει, εντάξει, κατάλαβα, τώρα, κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα Λαλήσαμε, αυτό κατάλαβα Έχουμε λαλήσει σου λέω Έχουμε λαλήσει μεγάλη Θα κάνει κυρώσει ο Βενιζέλος Και όπως γράψαμε και στο Αρθράκι Πρώτη κίνηση είναι να κατάσχουμε Σαλαμιγούς εδώ των Μεγιστάνων Να τις κάνουμε ψαροκάικα Έλα ρε, το Σκορπιό θα τον κάνουμε εργατικό κέντρο εκεί Για τη σοσιαλδημοκρατία. Ο, ο Βενιζέλος, ο, ε, σου λέω Πούτιν, put the Crimea down Σου κάνει κυρώσεις ο Βενιζέλος Τι σου κάνω Ρώσε μου Κυρώσεις, κυρώσεις ε, Του κάνει στο Ρώσο κυρώσεις ο Βενιζέλος Ρε Ελληνάρα Ρε Ελληνάρα Δηλαδή ε, Εντάξει παλουγκάρε μου Εσύ πιστεύεις ότι ακόμη αυτοί σε σώνουνε και τα σχήματα και τα κομματάκια του και το ένα και το άλλο σε σώνα. Καμία αντίρρηση. Δικαίωμά σου. Σε ελευθεριότητα ζούμε. Πίστευε ότι γουστάρει. Αλλά σκέψου τώρα, φαντάξου την τσόντα, το Βενιζέλο να πούμε με τα στρίγια του τα έτσι του τα ταλλιώ και να του λέει: Τι σου κάνω, Ρώσε μου και Ρώσε μου κάνει, Βενιζέλε μου. Πάω από χαμό σου λέω. Κάνει κυρώσεις ο Βενιζέλος, μάλιστα. Βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής, ο σεβασμός της Διεθνούς Ένωμης Τάξης είναι ο σεβασμός, πρόσεξε, ο, ο σεβασμός της Διεθνούς Ένωμης Τάξης δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Παρακαλώ. Αφγανιστάν, έχεις δίκιο, ναι Πολύ σωστά παρατηρεί ένας φίλος εδώ πέρα Μέχρι στιγμής, παρακαλώ Εγώ είμαι Να σε καλά καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Να σε καλά καλή σου μέρα. Λοιπόν, Ελληνάρα μου που λες, πολύ σωστά παρατηρεί ο φίλος του Λεακροατής ο προ... προ... προ... προ... προ... προ... προ... Ορίστε. Καλημέρα. Όχι. Όχι μη γίνεστε κακοί. Μη λέτε τι ακούν τα ότα μου. Για το Βενιζέλο, ωραία. Λοιπόν, είπε ρίπονο φίλος Κάναμε πόλεμο στη Λιβύη Εμείς τώρα, οι Ελληνούμπες Κάναμε στο... στι... στους Σέρβους ε... Οι Ελληνούμπες με... με αυτούς εδώ, τύπους Βενιζέλου και τέτοια Κάνα... Μέχρι στο Αφγανιστάν Κάναμε πόλεμο στους Σύριους Κάναμε πόλεμο τώρα, κάνουμε στους Ρώσους Εμείς τώρα, οι Ελληνούμπες τα κάνουμε αυτά ε... οι... Οι... Πρόσεξε Οι υπηρέτε Ορίστε Τα Σούργελα λοιπόν αυτά όλα Παραδώσαν τον Οτσαλάν Κάνουνε τι κάνουνε Και εδώ μιλάνε οι, οι οπαδοί τους ε, Είναι Ελληνάρες Έχουν το κύτταρο Έχουν το DNA το ελληνικό Είναι οι Λεωνίδες Φαντάζεσαι τώρα το, Λεωνίδα, το Βενιζέλο ντυμένο Λεωνίδα Ποια ασπίδα να τον κρύψει από πίσω Λοιπόν αλλά τέλος πάντων Τα αναφέρουμε αυτά Διότι η Σουργελιάδα Ελληνάρα μου Δεν τελειώνει με τίποτα Οπότε λοιπόν Σάξε την καινούρια τσόντα Τι σου κάνω ρόσε μου Κυρώσεις μου κάνεις Βενιζέλε μου Κυρώσεις Λοιπόν τέλειωσε η παράσταση Αντίσταση στην Τρόικα Όπως λέγαμε και στην αρχή Έλαβε τέλος Λοιπόν 500 εκατομμύρια θα μοιράσει Μετά την παράσταση ο Σαμαράς Σε παρακαλώ Έλα Έλα, για. Δεν μπορώ ρε παιδιά να τα πω αυτά που λέτε για το Βενιζέλο. Δεν γίνεται, δεν λέγονται στον αέρα αυτά τα πράγματα Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το, θα, τα λεφτά που θα μεράσω ε, Μετά την αγωνιώδη, την ε, ιδρωμένη, πως να την πω Την τη, αντίσταση που κάνανε, την πραγματεύση την Τρόικα Προσοχή παιδιά μην μου πάθετε Γιατί έχετε μια έφεση να αρρωσταίνετε Είναι άρρωστος και ο Αλιοξάκος Έχει λίμωξη και ο Αλιοξάκος Οχ oh. Βαλώσου και ο Αλεξάκος Λίμωξου στο αναπνευστικό παθαίνουν Γιατί ρε παιδί 500 εκατομμύρια λοιπόν Σε ένα εκατομμύριο Έλληνες Βγαίνει 500 ευρώ υψήφων Χοντρικά δηλαδή 500 ευρώ υψήφων λοιπόν. Άρε κονόμι πάλι Κονόμι σου λέω Εν λοιπόν. ε, τω μεταξύ Μην ξεχνά Ότι η Αγία Τρόικα Λοιπόν ε, Τα πέρασαν όλα έτσι Για το Ψωμί, για το γάλα, για. τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Για τι άδειε των φαρμακείων. Λοιπόν. Έτσι, δεν φώναζαν οι φαρμακοποιοί μαμού. Τώρα λοιπόν, οι ιδιώτε που δεν είναι φαρμακοποιοί θα έχουν δικαίωμα να ανοίγουν φαρμακείο. όμως θα μπορούν να κατέχουν ελεύθερο ποσοστό συνδιοκτησία. κατάλαβες χρηματοδότες και τέτοια. Τα καταλαβαίνει. Για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα συμπληρώματα, για τι βιταμίνες τη διατροφής και τα λοιπά. Τα πέρασαν όλα Για το γάλα λοιπόν Α, έχουμε και τα βιβλία Α, παρακαλώ πολύ δηλαδή Απελευθερώνεται η, η πλήρωση η τιμή Της πρώτης έκδοσης Των μη λογοτεχνικών έργων Οπότε λοιπόν μπορείτε βουρ Στον Πατσά να διαβάσετε τα ποιήματα του Μπογδάνου Τα πονήματα του Πολίδορα We... Πάει η τιμή. Στο ψωμί λοιπόν Μπορείστε παρακαλώ ναι. Βέβαια οι φαρμακοποιοί συντήσαμε στο ότι του απελευθέρωσε το ποσοστό κέρδους που ήταν στο 33% και όπω καταλαβαίνετε με το σκεπτικό ότι θα πέσουν, θα ανταγωνιστούν τα φαρμακεία μεταξύ του και θα πέσουν οι τιμές και άλλα τέτοια ωραία. Αυτά είναι, αυτά είναι κόλπα δύσκολα που κάνουν στι Ινδίες Εσύ τώρα που να πάρει, εσύ τώρα θα πάρει του πιντακουιχάρουκου. Λοιπόν, πρόσεξε το ψωμί, θα πωλείται πλέον με το ζύγι και το όνομα Φούρνο. Παρακαλώ. Ναι. We don't need no thought control. Θέλεις να σου πω Τι, τι δεν κατάλαβα no ναι, Να σου εξηγήσω για τα βιβλία man, Εδώ σαν μέσα Έτσι ένα φίλο εδώ θέλει να του εξηγήσω τι έγινε με τα βιβλία. Α, ναι, θα σου εξηγήσω, αλλά να τελειώσω πρώτα με το ψωμί. Περίμενα να τελειώσω με το ψωμί. Το όνομα φούρνο θα μπορεί να δίνεται σε όλα τα σημεία πώληση του ψωμιού. Θα παίρνει, σα είδε παιδάκι μου, ένα καροτσάκι, θα βγαίνει όξο να πούμε. Ορίστε, περάστε, διαλέχτε να πούμε ωραίο ψωμί, και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και το όνομα φούρνο. Κάποιο φούρνο θα γκρεμίσει τελικά με αυτέ τι λύσει που δώσανε, αλλά τέλο πάντων. Όσο για το φίλο, όριστε παρακαλώ <μουσίλια> ναι, ναι. Gold gold, red, red, yeah, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Εντάξει ρε πουλάκι μου Τώρα να πω εσύ Τι μου σκανιάζει. Θα γεμίσει η αγορά με ζήμε Από την Αίγυπτο και από, από την Κίνα Από την Κίνα σου λέω Από την Κίνα Αυτή τη στιγμή Σας ενημερώνω εγώ Μπορεί να μην το γνωρίζω, Σας ενημερώνω από εδώ Από την εκπομπή Ότι Στην Ελλάδα πουλιώνται Βαθίας καταψύξεως Τυρόπιτες κινέζικες Δεν Με γελάς Γελά Γελά σου λέω Πάλι μη... Λοιπόν, θα γεμίσει αγορά, ναι, από ζύμες τέτοιες, αγνώστου προελέψεως, που θα τις κάνει ο φούρνος. Το γάλα θα είναι, τι μου λες τώρα. Τώρα εσύ να πούμε, στερείς από έναν άνθρωπο να μάθει την αλήθεια για τα βιβλία. Έχουμε την ανταπόκριση της... Ε, φρόσο, τι έγινε με τα βιβλία. Α. Και το 중앙위원회 τρόικα αυτό. 12월 8일 평양에서 και με το ψωμί και με, το όλα, και με τα 500 εκατομμύρια του έτρεξε τα δόντια ο Σαμαράς ε, Τι ακριβώ του είπε, για πε μα. Τι μου λες, λες εραι, ρε Α, εντάξει, εντάξει ευχαριστούμε, μωρέ, ευχαριστούμε έλα, τελείωνε Τελείωνε, α, παλίσα η Φρόσο Αυτά έγιναν με τα βιβλία, μεγάλε Αυτά έγιναν με τα βιβλία Κοίταξε θα σου πω κάτι Στην Ελλάδα παλαιά, παλαιά Υπήρχε και τη Όπως το ακούς Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο Ο λεγόμενος αγορανομικός έλεγχος day... Ο οποίος καθόριζε Το ποσοστό κέρδους του παραγωγού Του μεταποιητή Του εμπόρου και τα λιμπάν Και ετηρήτο. Ήταν Ήταν εποχή ΦΠΑ τότε Ήταν εποχή χαρτοσύνη από τη στιγμή που ακούσω όλα αυτά τα μουφαλα, τα κούφαλα, τα τρούφαλα, να πούμε ποτάμια και τέτοια Είναι κόλπα για να οικονομήσουν κάποιοι οι οποίοι χειρίζονται ε, μεγάλα πράγματα Πολύ μεγάλα πράγματα Τώρα μπορεί οι φαρμακοποιοί να πανηγυρίζουν για την απελευθέρωση του, του, του ποσοστού του 33% Αλλά όταν το φαρμακείο, του σούπερ θα βγαίνει και θα τους πουλάει το ίδιο φάρμακο να πούμε σε μικρότερη τιμή επειδή έχει τα μέσα το σούπερ μάρκετ να τα πουλήσει, να τα πουλήσει τότε θα κλαίνει με μαύρο δάκρυ αλλά τότε θα είναι αργά διότι το πανό που θα αναρτήσουν κι αυτός κι αυτοί εμπρό αντισταθείτε σα κλέβουν το φάρμακο δεν θα κάνει τίποτα διότι θα καλεί ποιου να αντισταθούν Ποιου θα αντι... να αντισταθούν οι τρόικα λοιπόν κι αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν με την καραμέλα το ότι επιτρέψαν στο Σαμαρά να πετάξει με τα φτερά και τα πίπουλα 500 εκατομμύρια Κάνουν ό,τι γουστάρουν μεγάλε Ό,τι γουστάρουν Βέβαια μέσα σε όλα ο φίλος μας ο Αντώνης Μας είπε ότι μέχρι το 2020 θα είμαστε σε κρίση Έλα ρε Αντώνη Και εμείς που λέμε ας πούμε ότι Εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση Δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από την κρίση Βέβαια θα μου πεις εμείς δεν έχουμε το πρόσωπο το δικό σου Δεν θα άνθρωποι της κοινωνίας Αντώνη μου Δεν θα οι χριστιανοί. Πρώτο στασίδη πίστα να βλέμε το πάτερ ημών και το πάτερ και σώσον κύριε το λαό σου Ο κόσμος εσένα θα πιστέψει Ποιον θα πιστέψει Εσένα που το μοιράζεις και λεφτά Βέβαια στο είπε όμως Μέχρι το 2020 λέει θα είμαστε Το είπες το λόγο του χτες Μέχρι το 2020 Σε κρίση μεγάλη θα είσαι Όσους αιώνε κρατήσει το... Ο θάνατος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας εφόσον ο πλανήτης συνεχίσει να ζει σε καπιταλισμό Αν περάσει σε άλλες μορφές δεν γνωρίζουμε Εφόσον όμως ο πλανήτης συνεχίζει να ζει στο... σε αυτό που ξέρουμε ως καπιταλισμό Σε κρίση θα είσαι αιώνια Αιώνια μιλάμε Δεν διορθώνεται η κατάσταση εδώ Στο γεωσύστημα που αποκαλείται Ελλάδα όπως μας είπε το μεγαλοστέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προσέχτε όμως τι θα ψηφίστε στις εκλογές γιατί υπάρχει και μια δόση πρόσεξε μπορεί να σου δώσε 500 αν τον ψηφίσεις αλλά υπάρχει πίσω και μια δόση 10 δις η οποία εξαρτάται από το τι θα βγάλει η κάλπη μεγάλε αμολυθήκαν όλοι για την κάλπη πρώτα λοιπόν η ψήφος και μετά η εκταμείευση στη συνεδρίαση του Eurogroup τη 1 η Απριλίου θα φτάσει το Σχεδόν τελικό ραπόρτο της Τρόικας Μετά την ολοκλήρωση και του τέταρτου ελέγχου Του δεύτερου ελληνικού προγράμμα Κατάλαβες τώρα μεγάλε Πρόσεξε μεγάλε τι θα ψηφίσεις Εξάλλου Γι' αυτό σου έχουν φτιάξει 500 μέχρι στιγμής κομματάκια Κομματίδια και τα λιμπάν και τα λιμπάν yeah. Έχεις να διαλέξεις yeah. Ανάμεσα σε πολλά μπουμπούκια Χωρίς yeah. να δεν έκανα το κόμμα ο και δεν ήρθε κανένα. Να σε κάνω εσένα να πω με εσένα, σε να αφήσεις καμιά τηλεόραση να πεις τίποτα. το έχει δίκιο φίλος μου τηλεακροατής λέει Είσαι, Είμαστε απεσιόδοξοι και εσύ κι εγώ Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά Δεν είμαστε αισιόδοξοι σαν το Σαμαρά Γι' αυτό αυτή τη στιγμή τσέκ πατάω το κουμπί Και είμαι αισιόδοξος, είμαι αισιόδοξος, είμαι αισιόδοξος Γένου κι εσύ αισιόδοξος <στονίτρια> Κάτσε να άψω ένα τσιγάρο τώρα Να σου πω τα μαντάτα Λοιπόν άκου κάτι τώρα το οποίο για το οποίο το κόμμα σου δεν πρόκειται να σε ενημερώσει. Yeah, παρακαλώ. Yeah. Παρακαλώ. κάντε πες τι σύστημα να υπάρξει μέσα σας ναι ε, εντάξει εντάξει, εντάξει θέλω Ελά, moretora Έλα, για, για, για. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω Αλλά κοίταξε να δεις κάτι Φούρνο πια δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις Έτσι τρέπει να Λέξει φούρνο Τα είπαμε πριν Κάτσε να σου πω ρε πουλάκι μου τώρα κάτι Για το οποίο δεν θα σε ενημερώσει Ούτε κόμμα Ούτε εφημερίδα Δεν θα σε ενημερώσει κανένας είδε το, το έχουμε αυτό το βίτσιο Να σας λέμε κάποια πραγματάκια Τα οποία δεν τα παίζει κανένας Ούτε εφημερίδες, ούτε ραδιόφωνα, ούτε τελεοράσια Άκου λοιπόν μεγάλε τώρα, άκου Άκου Οι εθνικές ταυτότητες στην ΕΕ ουσιαστικά πια δεν ισχύουν Θέλεις να σου το αποδείξω? Πολύ ευχαριστώ. Από το νόμο που είναι σε ισχύ εδώ στην Ελλάδα Από τις 11 Μαρτίου, προχτές δηλαδή Και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως δώσε βάση σε παρακαλώ πρόσεξε χωρίς να είναι υπήκοος Ελλάδας ο οποιοδήποτε είναι πολίτης της Ενωμένης ΕΕ, Ευρώπης έχει δικαίωμα του εκλέγην και του εκλεγεστές στις ευρωεκλογέ, αλλά και στις δημοτικές εκλογές αρκεί να διαμένει στην Ελλάδα το σε αυτό μην πάει το μυαλό σου με εκείνο δηλαδή να πάρει την ελληνική υπηκοότητα και τέτοια είναι εδώ ένας ο οποίος αγόρασε ένα σπίτι ρε παιδί μου στη Μάνη, στην Κέρκυρα, στην Κυρνικολού έτσι γερμανός ε, ε, Γάλλος, Πορτογάλος, Άγγλος από την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη αυτός λοιπόν υποτίθεται ότι διαμένει εδώ έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε στις ευρωεκλογές αλλά και στις δημοτικές εκλογές Κατάλαβε. ελληνική δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτικά δικαιώματα στην Ελλάδα Ο Ρος, όχι, ο Ρώσος δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πήρε το Σκορπιό αλλά οι άπειροι Γερμανοί που αγόρασαν στη Μάνι τα πάντα Ορίστε παρακαλώ να μες να να σου επαναλάβω το ΦΕΚ το τον αριθμό του ΦΕΚ δεν θα σου δώσω τον αριθμό του ΦΕΚ θα σου πω να μπει στο W κλπ με γκάιντ υπέρst.gr και πήγαινε βρέστο στην σελίδα εκλογέ. <noise> ε, εντάξει. Ορίζοντας <S immersion> <Elonence> και άλλα πράγματα είναι ανοιμένη, αλλά εμείς δεν το πήραμε να έτσι μπράβο ε, Βρέσου εκεί και διάβο Διάβασέ μου λοιπόν Εκεί λοιπόν που σου είπα θα το βρεις αυτό αναλυτικά Το οποίο Για το οποίο δεν μίλησε κανένας Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή Λέμε ρε παιδί μου τώρα σε ένα δήμο Στη Μάνη επειδή αυτό γνωρίζουμε Υπάρχουν και άλλοι στην Κρήτη Λοιπόν έχουν πάρει Ο Δήμο είναι να πούμε 1500 ψήφι Λέμε τώρα και έχουν αγοράσει σπίτι καμιά 700-800 Γερμανία εκεί πέρα, λοιπόν ψηφίζουν και βγάζουν δήμαρχο δικό τους. Καταλαβαίνει τι σημαίνει. Δεν έχει σημασία λοιπόν να είσαι όπως ήταν πριν τα πράγματα, διότι αυτά όλα λοιπόν έχουν, όπως μας ενημερώνει εδώ το Υπουργείο Εσωτερικών, στην επίσημη ιστοσελίδα, αλλά και με το νόμο που πέρασαν και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και είναι δημοσιευμένο, ορίστε παρακαλώ. Παρακαλώ! Παρακαλώ! Πώ είσαι εσύ, Του έχουν αγοράσει σπίτια και γυρμανίτι Αχ, τώρα να βγάζετε. Όχι, okay, θα, okay. okay, θα σου πω, αυτό παχτές Όχι, θα σου πω, <laughs> <laughs> <laughs> Να <σε> καλά κοντά <laughs> Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στο Ράδιο Γκιόνις, στους Ακροατές, σε όλους Το αεροπλάνο θα, θα βρεθεί με εντολή Σαμαρά Ορίστε. <laughs> λοιπόν, το αεροπλάνο θα βρεθεί με εντολή Σαμαρά ε, για να τέλος πάντων να εντυπωσιάσουμε μετά από σκληρέ διαπραγματεύσει με την Τρόικα. Α, μπορεί να είναι και αυτό που είπε, να του πάει να μαζέψουν ελιέ εκεί στην καλάμάτα. Λοιπόν, ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθε, μα λέει λοιπόν. Έτσι, εκλόγιμοι στι ευρωεκλογέ μπορεί να είναι πολίτε των λοιπών κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που διαμένουν στη χώρα μα οι οποίοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτο τη ηλικία. Κατά την ημέρα τη εκλογής και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθε στη χώρα του. Εντάξει! Για την άσκηση του δικαιώματο του εκλέγεσθε, θα πρέπει να κατατεθούν στην πρόταση των υποψηφίων καταρχήν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για του Έλληνε υποψηφίου. <coughs> κτλ. Όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, ιδιότητα, ακριβή διεύθυνση, εγγραφή αποδοχή. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι είναι και κτλ. Κατάλαβε με τα Αυτά πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, και επειδή ο φίλος ε, μου ζήτησε να του δώσω ακόμη εντάξει, του είπα να μπει το τέτοιο το φίλο της εφημερίδας ε, της κυβέρνησης είναι αριθμός φίλου 61 11 Μαρτίου του 2014 νόμος υπαριθμών 42-44 ε, εντάξει, στάδωσα και αυτά στάδωσα όλα υπογεγραμμένο φαρδιά πλατιά τον Γάρολα το παπούλια και τον Υπουργό από τη Χαράλαμπο Αθανασίου Τι άλλο να σου δώσω Τι άλλο θα ήθελες να σου δώσω ε, ε, ε, Κάτσε εδώ μου Στην εδώ ένα Σε ακούμε με νέσαι, νέχον, ε, Αυτοί πανέβγαν στο άρμα της εξουσίας Για να δώσουν αλλά για να πάρουν και να ξαναπάρουν Στάθης Καραγιανίδης Κιψέλη Αθήνα Γεια σου ρε Στάθη Καραγιανίδη από την Κυψέλη στην Αθήνα okay. Πώς πάει εκεί στην Κυψέλη okay. Παρακαλώ. Yeah. Yeah. Yeah. Εντάξει, τώρα εσύ να πούμε μου λε έχουν χυθεί αίμα για, αίματα για τα πολιτικά δικαιώματα και τέτοια. Α, μω ρε, ακόμα εκεί είσαι, παιδί μου, να Ερώτημα, στην Κυψέλη θα μας απαντήσει ο Στάθης ο Καραγιανίδης. Ευχαριστούμε, Στάθη, για την ακρόαση μέσω ίντερνετ. Είναι εκεί, έχουν αγοράσει διαμερίσματα τίποτε, αλλά εκεί μόνο Πακιστανοί μένουν, ε, δεν είναι τη Ενωμένης Ευρώπης αυτή. Αλλά το θέμα, λοιπόν, είναι το εξή. Παρακαλώ Λοιπόν τίποτα. φίλου, ρυθμός φίλου κυβερνήσου. Ρυθμός φίλου κυβερνήσου. 60 έδωκα marked το 214, άλογος ιπαλθμών 42 44. What will happen to Μ' καλά, τι να φωνάξουμε, δε φίλε να πούμε και τι να του πούμε κάθε μέρα. Πάμε, πάει, πέρασε πάνω από ένα χρόνο που του αναλύσαμε πώ θα χάσουν ολόκληρε πόλει και χωριά με το θέμα ε, του, του επιφανιούχου που ψήφιζαν τότε με τα μνημόνια. Είδε να αντιδράσει κανένα, είδε να πει τίποτε κανένα. Κάνα ΣΥΡΙΖΑ που είναι αντιπολίτευση λέμε τώρα. Κάνας Ανέλης όχι ο Φραγκίσκο, ο Μανέλης Ο Ανέλη, <Συρίζει> λοιπόν, κατάλαβε μεγάλε. Τέλος λοιπόν ο... ο Γερμανός Λέμε για τον Γερμανό τώρα Γιατί εμείς αυτά γνωρίζουμε Αυτές τι περιπτώσεις γνωρίζουμε Εξαγοράς τεραστίων ε... ε... Πολλών τέλος πάντων ε... Οικημάτων και άλλων Από Γερμανούς Ειδικά στην περιοχή της Μάνης και τη Κρήτης Θα έχει δικαίωμα λοιπόν να γίνει και δήμαρχος Γιατί να μην γίνει ο άνθρωπος Α το κάνει γερμανικό πέρα για πέρα Θα σε ενημερώσει κανένας από το κόμμα Ορίστε <σοβού> ναι, ναι, ναι. <σοβού> <Έτσι>. <σοβού> ναι, δεν χρειάζεται να... Ναι, η διαμονή, η διαμονή. <σοβού> Ας πούμε, ναι, έχεις δίκιο Αυτό που λέγαμε προχθές για την περικοπή που χάρισε ο Μπουτάρης Για τα γερόντια εκεί πάνω στη, Φλ... στη Φλόρινα ναι. Λοιπόν Θα βγάζουν μεταξύ τους τα γερόντια Και τα γερμανο... Τι θα είναι να πούμε ε, Δικό τους δήμαρχο και μετά μεγάλη να ξεμπερδέψει. Mm -hmm. Παιδιά, όταν θα το πάρετε, χαμπάρι να βάλετε πανό επάνω. Βέβαια, μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. Η δικαιοσύνη, όπω γνωρίζετε στην Ελλάδα. Ορίστε παρακαλώ. So word, I'll I'll να πάμε εμεί με τι εκεί, με πορδέ. Πού να καταρχάς δεν ξέρω αν ισχύει στην υπόλοιπη Ενωμένη Ευρώπη Αλλά μ' άρεσε που είπες να πάμε εμείς εκεί με τι Είσαι εσύ συνταξιούχος γερμανός με καλή σύνταξη Παρακαλώ Ναι Γιατί So I in Μπράβο, ouais, <σομίως> ε, ε, ε. <σομίως> Αυτό ναι, είναι καλό κόλπο που λες για την αποχή Μου είπε ένας εδώ Οπότε λοιπόν η αποχή θα μηδενιστεί Γιατί θα βάζουνε, θα, θα φέρουν εδώ διαμένονται στην Ελλάδα όσους γουστάρουν Τι δεν θα τους δώσουν τα χαρτιά Εδώ κάναμε ψηφοφόρους πακιστανούς Έλα παρακαλώ <σομίως> <σομίως> Έλα <σομίως> Ναι έγινε έγινε έλα για. Τώρα κοίταξε να δεις κάτι Αυτά είναι καλά κάνετε και τα πιστεύετε Καμία τήρηση είπαμε Σε ελευθεριότητα ζούμε Ότι γουστάρει ο καθένας κάνει Τι μου είπε Ναι ε, αυτοί που λες Λέμε τώρα ότι είναι διαμένοντες στην Ελλάδα Χ αριθμός Τον αριθμό τον κάνουν όσο γουστάρουν Ποιος θα τους ποιος θα, σου, θα, θα, θα, θα τηρήσει τον νόμο το Υπουργείο Δικαιοσύνης Ναι, εδώ μιλάμε στις θυμόσαστε εκείνες της αλής του μνήμης εκλογές που είχαν βάλει και ψήφιζαν μέχρι να πούμε το Εσκίσεχήρ -e Όχι οι Πακιστανοί που ήταν στην Ελλάδα αυτοί που ήταν στο δρόμο για να έρθουν Αλλά το θέμα λοιπόν είναι ότι Παρακαλώ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Έγινε ε, Σωστά παρατηρείς ότι από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η ένταξη της Αλβανίας Στην ε, Ενωμένη Ευρώπη Χαιρέτα το Φιλιάτι και άλλα κόλπα Όπως και άλλες περιοχές στη Θράκη <Κι> Ναι τέλος πάντων Εντάξει αυτα, αυτό συμβαίνει Ή δεν σας ενημερώσει κανένας Να υπερασπιστεί το πιο δίκιο σου αυτό. Αλλά όμως Επειδή στην Ελλάδα έχει δικαιοσύνη ρε παιδί πήρε, πήρε καινούργια μέτρα Το Υπουργείο Έχουμε το μέτρο των διαμεσολαβητών. Συμφώνησαν με την Τρόικα Στις διαμεσολαβήσεις Να μην συμμετέχουν δικηγόροι Κατάλαβες Και τώρα αναστατώθηκαν οι έρμοι δικηγόροι Διότι Τι συμβαίνει τι... Εάν εσύ πας στο δικαστήριο πούμε, για, Λέμε τώρα για λόγους φορολογικούς Δεν χρειάζεται να έχεις δικηγόρο Μπορεί να πάρεις μαζί σου το λογιστή Νομίζω ότι σε κοροϊδεύω, Αυτά τα χτες, τα κάναν. Μπορεί να πάρει, λέμε τώρα, ο διαμεσο, θα είναι ε, ο, ο, ο διαμεσολαβητή λοιπόν, ε, πώς το λένε, ε, αυτός που έχει σχέση με το αντικείμενο εκεί, με το θέμα που, που δικάζετε. Κατάλαβες? Καταργείται η διάταξη λοιπόν ότι αν αυτά τα πράγματα δικηγόρο και τέτοιο. Έχεις διαφορές εσύ να πούμε για μια οικοδόμη θα φοράζει τον καλοπαντζή να σε υπερασπίζει στο δικαστήριο, δεν κατάλαβες. Κάνουν ό,τι γουστάρουν. Κάνουν ό,τι γουστάρουν πολύ απλά. Όχι γιατί τώρα είναι ο Σαμαράς υποτακτικό και ο Βενιζέλο. Πάντα ήταν. Γιατί υπάρχουν 1500 κόμματα και γιατί ούλοι έχετε το, το, το φωτεινό σωτήρα ο οποίο είναι Σασόνι. Με το κόμμα του εκεί Σασόνι. Γι' αυτό κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ξέρουν βέβαια στο ότι στι 460.000 ετήσει συνταξιοδότηση στην Ελλάδα. Είπε ο Όλη Ρέν ότι δεν γίνεται να ικανοποιηθούν όλες Δηλαδή εσύ έκανε αίτηση για σύνταξη είχε τα χαρτιά σου, τα ενσημά σου τα... Δεν γίνεται λέει ο Ρέν να ικανοποιηθούν όλες Και εσύ που δούλευε που σου κράταγαν τόσα χρόνια Θα πας τα σκατάνα πούμε. Γιατί Γιατί ο... ο σωτήρας σου τώρα ασχολείται με το ποτάμι άλλο ασχολείται με το κουκούτσι Και τα λιμπάν και τα λοιπά. Yeah. Και όπως σα είπαμε Βαρουφάκης Λάβης Θεοδωράκης Είναι σε Φάκης και τα δυο Άκης ο ένας Άκης ο άλλος Τώρα εντάξει δεν θέλαμε να ασχοληθούμε Με αυτούς τους ξαφνικούς σωτήρες Μεγαλο Αυτούς τους προβεβλημένους Τέλος πάντων Αλλά ε, παλιά Πολύ παλιά σας είχαμε πει την ιστορία και του μπαμπά Με τη Γιάννα εκεί Και που ήταν ο μπαμπάς Και τι σύμβολο του Γιουργάκη ήταν Τώρα, λοιπόν, αφού... Ε, ήτανε ενάντια στην κατάσταση και μας είπε πως θα πτωχεύσει η Ελλάδα είδε το φως του αληθινών και έστειλε ε, γράμμα έρωτα στο Θεοδωράκι Αυτοί οι παιδιά, αυτοί όλοι οι προβεβλημένοι που το παίζανε αντιμνημονιακοί και τέτοια ε, Λοιπόν ε, είναι οι επόμενοι που θα τους δείτε ως άφθαρτους στην κυβε, στις κυβερνήσεις συνεργασίες που θα κάνουν όλα αυτά τα κορόμιλα που λέγονται κόμματα, ομάδες, κομματίδια και τα και τα να εξάρουμε βέβαια σε αυτό το σημείο της μπαρέ... την παρέτηση της κυρίας Ρένας Δούρου από το βουλευτικό της αξίωμα για να διεκδικήσει την ε... περιφέρεια Αττικής. Κατάλαβε, είναι που αναρωτιόμασταν. Όλοι, μα όλα μπορούν να τα κάνουν αυτοί. Θυμόσαστε πριν ένα μήνα όλα και βουλευτές και δήμαρχοι και περιφερειάρχες παντού υποψήφιοι. Η κυρία λοιπόν φέρθηκε πάρα πολύ σωστά, παρετήθηκε από την βουλευτική της έδρα για να γίνει περιφερειάρχης. Σωστότατη η κίνηση Εμείς δεν εξετάζουμε την κρύβεται από πίσω Ο σκίνηση τη μετράμε σωστή Μουσική Κυρίες μου και κύριοι Εκεί στην Αγγλία που την έπεσαν του Του Μπουμπούκου Και τους είπε είστε κομμουνιστές και τέτοια Έστειλε ο, ένα, ο μετανάστης ο οποίος ο, το παλικάρι το οποίο έκανε την ιστορία δεν είμαι ρε ΣΥΡΙΖΑ είμαι ειδικευόμενος γιατρός μετανάστης είπε ο άνθρωπος αυτός λοιπόν που το, δεν γίνεται στην Ελλάδα, στο Imperial College εκεί πέρα, δεν γίνεται σου λέω να έχει αντίθετη γνώμη με αυτούς είσαι να πούμε ότι σου τα, κολλάνε τα μπέλα με οποιονδήποτε έτσι, δεν μιλάμε για τον Μπουμπούκο μόνο Είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί. Έχει αντίθετη γνώμη με του Συριζαίους Είσαι φασίστας, φασίστα ε, χρυσαυγίτη. Έχει αντίθετη γνώση, γνώμη με του Χρυσαυγίτε Είσαι σε είσαι Συριζαίος Παντού σου έτσι και ο Μπουμπούκο. Και ο Μπουμπούκο ακολουθεί τα κόλπα. Λοιπόν, ζούμε και εργαζόμαστε σε αυτή τη χώρα μακριά από του φίλου μα και τι οικογένειέ μα εξαναγκασμένοι από τι πολιτικέ του κυρίου Γεωργιάδη και των συναδέλφων του σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Αυτά είπε ο άνθρωπο, έτσι, ο οποίο τόλμησε. Και σήκωσε, ε, σήκω, είπε στον Μπομπούκο την αλήθεια. Yes. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατάλαβε. Τώρα, αν μα λέει εμάς ο ΟΣΑ ότι ένα στου πέντε Έλληνε δυσκολεύονται να αγοράσουν την τροφή του, Αυτά είναι μπουρδε για να κονομάνε οι υπάλληλοι του ΟΣΑ Εμεί εδώ γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ότι περισσότεροι Έλληνε δεν έχουν να αγοράσουν την τροφή του και πάνω απ' όλα τα φάρμακά του μεγάλα. Yes. Κρατήσαμε την είδηση του αιώνα για το τέλο. Πριν περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Όπως πάντα Λοιπόν Η είδηση του αιώνα Κυρία μου και κυρία μου Είναι ότι Αυτή η κατάσταση Αυτή η κατάσταση Δεν γίνεται λοιπόν. Κλοπή μασέλας Άπιος λοιπόν Ένας 90χρονος ξέχασε τη μασέλα του Έξω από το γραφείο του γιατρού Στο κέντρο του Αιγίου Λοιπόν και παρακαλεί μέσω αγγελίας Να του επιστραφεί η μασέλα του την κλέψαν Φάγει και ένα χρυσό δοντάκι Καταλαβαίνετε Καταλαβαίνεις τώρα που έφτασαν οι άνθρωποι Κλέβουν μασέλες Για να επιβιώσουν Και εσύ τώρα <laughs> κάθεσε κι ακούς. και κάθεσε κι ακούς Κάθεσε και ακούς το σαμαρά Το σαμαρά σου λέω κάθεσαι και ακούς Να Χωρίστε oh, μπορεί και αυτός που πήγε στο γιατρίο να θέλε. μασέλα σου λέει τώρα είναι να πληρώνω. Βρήκε μια έτοιμη, τη φόρεσε εκεί πέρα. Λοιπόν τι τραβάμε. Κάτσε να. Λοιπόν του κλέψαν τη μασέλα του ανθρώπου, του κλέψαν τη μασέλα. Αυτά είναι, αυτά γίνονται. Αυτή είναι η Ελλάδα του success story. Άντε, ας ακούσουμε ένα σημαδιακό τραγουδάκι για το γένο, για, γιατί γίνονται οι πόλεμοι και εδώ είμαστε να κλείσουμε αφιερωμένο. Το παριάγαπητικό σαν επιάσει ελένη. Το παριάγαπητικό σαν επιάσει ελένη. Τι συμπιάσει να μορι; Τελικά βγαστα γενι. Τι συμπιάσει να μορι; Τελικά βγαστα Οι μάγκες ξηγήθηκαν να κάψουνε την τρία. να τιμωρήσουνε τον Τζέ μαζί με την Κυρία, που κανανε την Αρπάγη εμπλήρη με συμβρία, στα ίσα τα πλεουμένα με στόχο για την Τροία. Για μια γυναίκα μιανε ριμακσάντα λιμάνια Για μια γυναίκα μιανε σφαλισάντα λιμάνια Και ζούν το χίρες μηνανε γυνέ και Στέφανια Και Στέφανια Μαζί τα νεκιό άχυλεψ το πρώτο κουτσαμπάκι. Μαζί το μουτρόδισεψ πόκταξε τα λογάκι. Τι ωτάρισε κι ο Δουριος και πήρανε τη μάχη. Τι ωτάρισε κι ο δούριο και κέρδισαν τη μάχη. Που χάθηκε μια τρία Ήταν τιμή Που έσβησε η τρία Το δείξαν οι αρχαίοι μας Που χάθηκε μια τρία Κι αρχίζει πια η Οδυσσία Μα είναι άλλη ιστορία Είναι άλλη ιστορία Πάντω αυτοί πήγαν να τιμωρήσουν τον Τζε που κλέψε την κυρία. Κυρίες μου και κύριοι, τέλος για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στους 101,5 στο ράδιο Αρτά Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Canal Arta. Ευχαριστούμε πολύ για τις πραγματικά καταπληκτικές παρατηρήσεις σας, Για την υπομονή σας πάνω από όλα να μας ακούτε. Χαιρετίσματα και κάτω στην Κυψέλη και σε όσους φίλους μας ακούνε από το ιερό Ιντερνέδιο. Και ευχόμεθα να είσαστε καλά πάντοτε, πολύ καλά. Γεια και χαρά σας! luata e 101,5 fm Steo.